Στήχη 39. 39. Εσυκώθη η Μαριάμ κατά τα σημέρας αυτά που επικολούθησαν στον τον Ευαγγελισμό τη και πήγε γρήγορα και χωρί αναβολήν στην ορεινή περιοχή τη Ιουδαία εις κάποιαν πόλη τη περιφερία εις την οποία κατοικούσαν οι φίλοι του Ιούδα. 40. Και στο σπίτι του Ζαχαρίου και να αυτή η την Ελισάβετ. 41. Και συνέβη τη στιγμή που ήκουσε η Ελισάβετ τον χαιρετισμό της Μαρίας Επίδησε το βρέφος μέσα στην κοιλία τη. Και επληρώθη η Ελισάβετ από πνεύμα Άγιον, 42. Και εξαιτία τη μεγάλη χαρά και εκπλήξε τη, εφώναξε με μεγάλην φωνήν και είπεν Είσαι εσύ ευλογημένη από τον Θεών περισσότερον από κάθε άλλη γυναίκα. Και ευλογημένον είναι και το έμβριο που ευλάστησε ενό καρπό άχραντο και παρθενικό στην σου. 44. Και δια ποιαν αρετήν η αξίαν μου έγιναν σε εμέ η τιμή αυτή να έλθει προς επίσκεψήν μου η μητέρα του κυρίου μου. 44. Ναι, είσαι η μητέρα του κυρίου μου, διότι δου μόλις ήλθεν εις αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, επίδησε μέσα στην κοιλίαν μου το βρέφος με ασυγκράτητο χαράν. 45. Και μακαρία είναι εκείνη, που όπως σοι ότι θα λάβουν τελείαν και πλήρη πραγματοποίηση εκείνα που τις είχε είπε ο Κύριος δια του αγγέλου του και δεν επέδειξε την απιστία του τιμωρηθέντος συζύγου μου.